Happy birthday together. Together? Together, ναι. Εγώ προτείνω για τα γενέθεια να κάνουμε ένα πάρτι με ούζα, μια και φέρνουν και οι αγρότες και ούζα μαζί τους, για να το ευχαριστούμε και να το ευχαριστηθούμε καλύτερα. Έτσι τι λες? Θα το αποφασίσει ο Τσίπρας τι πάρτι θα κάνουμε. Ποιο θα πιει το ούζο, ποιο θα φάει το μπουκάλ. Ελά ρε, πά, παραμασέσχισε από τη Γερμανία σε παίρνω τηλέφωνο, χάρη στη μισή εκπομπή. Σιγά, καλά, τι έχασε, βλακίε είχαμε σήμερα. Χρόνια μα πολλά, πρώτη φορά δεξιά, αριστερά, να είμαστε καλά. Ναι, θα είμαστε. Αλέξη, δεν θέλαμε, καλά, πάμε, ωραία. Αντώνη δεν θέλατε, κανονικά ε, άλλο πρέπει. πρέπει να γιορτάζουμε. Ένα χρόνο χωρί τον Αντώνη. Όχι να γιορτάζουμε, να, να θρυνούμε ενώ. Συγγνώμη, δε φίλε, εγώ να σε ρωτήσω κάτι που σε δημοσιογράφο δεν έχω καταλάβει κάτι. Τι εγώ. Ε, τώρα τι το ο Αλέξη, ότι είναι με τα μπλόκα και με του αγρότε. Είναι το λέει και τι βολεύει. Τότε ποιο κυβερνάει; άλλος Τι να πω, είναι ωραίο, δεν πέστε, ρε φίλε έχω... Τα είπε σαν ΣΥΡΙΖΑ αυτά. Σαν πρώτη άλλα λέει. Είναι ωραίο. Γι' αυτό σου ωραίος. πανάλογα με το κοινό. Τα το ΣΥΡΙΖΑ σύριζα, ας πούμε την κυβέρνηση. Και το μεταξύ έχει ο Κοντζάς εδώ στη Γερμανία σε το... είναι πολύ άνθρωπο αριστοκράτη είναι ήρθε, είναι εδώ. Είναι... Ναι, είναι... Ναι, ναι, ναι. Γιατί διαβαρτή δεν έπρεπε ο κόσμο. Εγώ το Σάββατο, 30 του μηνώ, θα πάω στα Αλτά με 6 εντολέ ατόπιτε πληρομή. Κατάλαβε, θα πληρώσω έξι έχω. Το προηγούμενο Σάββατο βγήκα με την γυναίκα μου και χάλασα 66 ευρώ. Ξέρει που την πήγα. Πού την πειγί. Του στραβέ, δεν δώσει ελικόφρεση. Αίξω, δώ σου κάνει. Βίγαμε να με 6 ευρώ και 30 λεπτά. Αυτό είναι. Πά που πα, άνοιξε έτσι και μια μπύρα εκεί, πέρα να πει σου τι για ποτό κάτι. Όχι, δεν παιδιά, μου τίποταγή. Και μου μηνίζω την πηγαίνει γιαψώνια μόνο. Άνοιξε Όχι. μια μπείρα, ένα κρασίκα, κρασί. Κια φτιάξει παρέχει, κα τέτοια. Πιστεύει να γίνει σαμπάνε, στα αμοιώνα έτσι. Ο μην δεν φτάνει να το δείχνει, άνοιξε και ένα φθηνό. Κάτι, μια προσφορά okay. θα υπάρχει. Τελικά πήραν μια πήρα βελύτα, να πούνε και φτιάχνει, ξέρει τώρα. Κατάλατε. Ναι, αλλά άνοιξε έτσι μέσα και την που την κάνει βόλτα, πήρε και την πήρα. Και σε άλλα βόλτα για ποτό. Α, ένα καρότσι, τι βάλω και δύο μακαρόνια. Είμαι ο Γρηγόρη από την Αλεξανδρούπολη. Μπράβο. Τα φίλιά μα, στη μακρινή Αλεξανδρούπολη. Ναι, Σε που ναι. τα με πειράζει. Ο Γρηγόρη είναι από την Αλεξανδρούπολη. Δεν θα το ξαναπούμε. Εχθέ που ήταν εθνική η ορθή, αυτά τα κάνανε μόνο επί και κάτω εκεί που έχουν αυταρχικά τέλεια. Αυτό θέλουν να, να μα θυμίζουνε. Κριτική τη πουρτα την ονομάζω αυτή, αλλά τέλο πάντων. Ναι, οκ, okay, δεν πειράζει. Εσύ φαντάζομαι γιορτάζει, θρενεί μάλλον, ένα χρόνο χωρί Αντώνη, ε ναι, ναι. Ε, πάση περιπτώσει! Εν πάση περιπτώσει, θα ξέρετε. Αυτό είπα. μου θυμίζει εμένα τον παπαδόπουλο που νιώθασε κάθε χρόνο 21 Απριλίου. Ναι, βρε, μη χάσει. Τι ψήφισες? Ρατά για τίποτα, κανένα μαλάκα! Ναι, ναι, καλά. Τι καλά. Ναι, παιδί μου. Γιατί δεν αντισέβεις. Σε πιστεύω. Πόσα χρόνια δεν ψήφισε κανένα μαλάκα. Το 2009. Στο Τάικ Βοντόρ, χρόνια πολλά να πούμε την κυβέρνηση της αριστεράς, αριστερά πρώτη φορά αριστερά. Αυτοί που μαζεύτηκαν εκεί παίρνουν τίποτα, παίρνουν λιγμένα, παίρνουν μήπως ναρκωτικά από εκείνα που είχαν κάνει την εκδήλωση για την νομιμοποίηση των ναρκωτικών στην πλατεία. Μπορεί απλά να παίρνουν κανένα μισθό. Ξέρω εγώ, οι μετακλητή τους ήταν μαζεμένοι. Έχει Τα σόγια, καλή οικογενειακή συνέλευση ήταν. Φίλος, έλα, καλά εσύ. Παρακολουθείτε. Πάρτιμα μάσου γύρω εδώ. Πάρτιμα μάσου, έλα. Γεια έλα, έλα, έλα. μου. Μάνα. Αποστολή. Βαρμανούλα μου. Τι κάνει. Καλά εσύ. Καλά και εδώ. Δεν σε ακούω όλε τι φορέ με αποστολή. Γιατί. Με ακού τι μερικέ φορέ. Πού, πού είσαι. Με μετασταθμό, δεν ξέρω τι παίζει. Από πού παίρνει και δεν ακού. Από το Μασελιμάνι. Γι' αυτό. <laughs> το έχουν πάρει οι γι' αυτό. <Ρεύτερο> Αποστέλλε μια μέρα. Ναι, το ξέρω το πασαλιμάνι απ' έξω. <Ρεύτερο> παράτα μα. Αφού έχει ακόμα ελληνικά ονόματα, πάλι καλά να λε. Στη Chinatown μπορεί να μένει σε λίγο καιρό. <Ρεύτερο> το ίδιο σημείο, αλλά <Ρεύτερο> Chinatown θα λέγεται. Τι, τι, τι, πέσει. Τίποτα <στοί> με chopsticks <στίξ>, θα τρώτε. <Ρεύτερο> να δω να φά τη φασολάδα με chopsticks, αυτό θέλω. Κάσε φασόλι, φασόλι. Κάνω ό,τι Κάνω ό,τι θέλει, φασόλι. Κάνω ό,τι θέλει, Θα βγάλω διαβατήριο, θα κάνω εμβόλια. Στην Κίνα δεν πα έτσι εύκολα. Να μάθει το να το κάνει μεξίδι. Όχι, εγώ είμαι σε ριζέα αφούλε. Nie. Ela. Να σου πω, εσύ, εγώ γύρισα σπίτι. Σχόλιασα και γύρισα σπίτι γιατί γίναμε μουσική με τη δέσπυνα. Βγάλαμε τα μικρά έξω και γίναμε λούτσα. Ναι. Και γύρισα σπίτι, πότε δεν. Δηλαδή τώρα είσαι υγρή. Αμάρ, Κυριαζή. Τι να κάνω, αυτό καταλαβαίνω, ότι είσαι υγρή. Οπότε δεν τι, οπότε τι δεν θα γίνει. Δεν θα αρθείτε Εσύ, Κυριαζή. Έλα. Η φωνή σου είναι λίγο διαφορετική. Έχει μπουκώσει τι γραμμέ βροχή. Τι θα γίνει τώρα και έχετε βραχή. Ν, λοιπόν, δεν μιλάω με την Κυριαζή, μιλάω με τον, τον Αποστολή μου την ε Ο Χρήστο. Θα έρθω <σχεδίδε> ημεροβίγλι ξημερώματα τα Απρίλη. Δεν είμαστε Σαντορίνοι. Έτσι λέει το τραγούδι. Λοιπόν, άστον κυρία Τσιχέστον, είσαι υγρή. Ειeh, <σχεδίδε> κατάλαβα. Και δεν έκανα και τίποτα ακόμα, ε. Φαντάσου, Καλησπέρα. <σχεδίδε> Πού να με δει κιόλα. Δύσουμε Βετέξ. Μακού, έφυγε. Γιατί παίζει τον Καραγκιόζη με τους Συριζεύους Ρε ο Καραγκιόζης ήταν ένας άνθρωπος με ροκαματιάρης Με χίλιε δύο Να βγάλει το ροκαματό το ψωμί της οικογένειας, οικογενείας Αυτοί οι αλληλίτες θα έχουν αρπάξει από όλες τις μεριές Βάζεις τώρα το, τον άνθρωπο του μόχθου με τους Συριζεύους Δεν έγανε λέω εγώ Πε το γύρω το κόρο, Ότι όσο λένε τα ίδια πράγματα οι κουκουέδε με του άλλου του φασίστε, τόσο μα πορώνε δεκείμαστε με τον Τζίπρα. Εντάξει, αγαράκι μου. Κρατάω το ότι είστε με τον Τζίπρα. Λοιπόν, εδώ στο ήλιον έχει βροχή. Εκεί στο μαρούσι, τι καιρό σα κάνει. Εμεί δεν βλέπουμε τον ίδιο καιρό με εσά. Καλά, έχει. ότι δεν βλέπετε, δεν βλέπετε, το έχουμε καταλάβει. Να, ναι, βλέπω, όπως όπως ναι. Όπω δεν ακούτε κιόλα, οπότε καταλαβαίνω. Ωραία, ωραία, ωραία. Δεν βιώνετε κιόλα, φαντάζομαι τα μνημόνια, ε. ε πείτε εσεί τα ίδια πράγματα, μανάρι μου. Μας Να σου πω, Μωρή. Να Μωρή. Ζωή σου, τι κάθεσαι απ' έξω, είσαι που σε ΣΥΡΙΖΕΜ, πάει χαμένο. Τι έγινε, να σε πιάσει γόμνα κόμμα να να γίνει συνηφάδα κάτι, ε, να σε βάλουν κάπως ένα πάρει, υπουργείο. Τόσοι άχρηστοι έχουν μπει, τόσε ξαδέρφια, εσύ δεν χωρά. η πορωμένη αυτή, η λοβοτομημένη του ΣΥΡΙΖΑ. Είχες πει την προηγούμενη φορά που ξανατσακωθήκαμε. Δεν Είχ... τσακώνομαι μαζί σου, Είχ... είχες... Είχες πει την προηγούμενη φορά. Χούλικαν, έτσι. μαζί σου. Τι έχουν τι Είμαι τσόντα, μικολασμένε mm -hmm. καλόγριε, ντορσέλε. Τα βλέπα. Έβλεπε και τσόντα, τι λε και γύρω από τα χέρια. Γιατί να μην το τσόντα, <εύλεπες> τσόντα έβριπα μόνο. <εύλεπες> Μας καθόταν όμω καμιά γκόμενα. Ευτυχώ ήρθε η αριστερά και έχουμε και λίγο σεξ. <εύλεπες> δηλαδή okay. παθαίνουμε σεξ, δεν κάνουμε σεξ, αλλά τέλο πάντων. Το σεξ δεν το λέει, το κάνει. Εμεί το λέμε. Αλλά λέγε, λέγε, λέγε κάποια στιγμή το πιστεύει ότι έχει γάμση κιόλα. Το πιστεύει. Αν η χούφτα πάει η σύννεφο και είστε ευτυχισμένοι. δεν κατάλαβα. Θα μα κόψετε και τη χούφτα τώρα. Μήπω θα φορολογηθεί και η χούφτα με το ΣΥΡΙΖΑ. Έλεος. Σαν το χοιρινό και το μοσχάρι. Αν είναι επισημένη η χούφτα, έχει άλλη τιμή. Αν έχει αλάτι, είναι άλλη τιμή. Αν είναι άψτη, είναι αυτά που θα κάνετε με τα μοσχάρια. Σας, σας εμπιστε... παρέα, νομίζει, μας την Στο... Μετά το σύμφωνο συμβίωσης ομοφιλόφιλων θα καθιερωθεί και σύμφωνο συμβίωσης των πάντων για παρτούζες. Μακάρι. Ναι, καλό μεσημέρι. Συνταξιούχο είμαι. Σα τηλεφωνώ για να σα πω. Ότι Υπά... είσαι κομμάτι. για πόσο κόμμα θα είσαι δεν ξέρω. Άντε, ξεκινά τη γυμναστική, να ετοιμάζε, επιστρέφει όπου να είναι. Στη δουλειά. Κάτσε να ρωτήσω. Έχουν πάρει το επικρατεία κάποιε αποβάσεις. Για τα δώρα, για το συντάξι που ήταν παράνομη το 12 που κοπήχανε. Το επικρατεία, τι το θέλουνε. Αφού πάρουν αποφάσει μόνοι του. Εδώ το να μην το πληρώνουμε κιόλα. Βάλει δε εσύ, θα γίνει. Γεια σου, Πουστόλ. Γεια, Μωρή. Είσαι λίγο οροστούχη, έμαθα, ε. Τον έχω αρπάξει. <χει> Τι, είναι, έχω αρπάξει. <χει> λίγο ή πολύ. Όσο χρειαζόταν. Στην πραγματικότητα δεν είμαι άρρωσο, έκλεισε η φωνή μου από το ΤΑΚ Βοντό. Είμαι από αυτού <χει> του κλακαδόρου από κάτω που φωνάζανε μπράβο στο Τζίπρα. <χει> Προέλευε και πήγε και στο ΤΑΚ Βοντό. Ναι, καλό όλα τα έκανα. <χει> Νομίζει ήταν αληθινή αυτή από κάτω. Τρολ, εμεί το κάναμε. <χει> Υπάρχει άνθρωπο που θα ροπεί αυτό τα αλήθεια. Να βλέπει τον παπάντζα πάνω και να του φωνάζει μπράβο. Και <χει> <χει> <χει> <χει> όμω. Ήμουν βέβαιο ότι θα πήγαινε στα γλόκα και σπάει και πρόπεση. Ναι, είχα πάει. Τότε οι αγρότε περίμεναν την ελπίδα. Τώρα. Δεν την περιμέναν πια. Ε, άκουσα τον Καμπουράκη τώρα που είπε ότι δεν θα βρει ούτε έναν υποστηριχτή, λέει οι αγρότε για τι κινητοποιήσει του. Δεν θα βρείτε κανέναν υποστηριχτή σε κλίσιμο δρόμων, σα το λέω εγώ. Κανέναν. Ούτε έναν. Και σε περίπτωση που βρουν έναν, το λέω Καμπουράκη από τώρα για να μην βρουν κι κιόλα. Για να κιιοτέψει κι αυτό, να φοβηθεί κάτι, να τρομοκρατήσει όσο μπορεί και ο Καμπουράκη. Τι να κάνει. Εγώ, λοιπόν, να σου πω ότι είμαι ο πρώτος, αλλά με πρόλαβο θύμιους και είπε είμαι ο πρώτος, άρα εγώ βάζω είμαι ο δεύτερος. Το αφεντικό στο Eurogroup λέει ο Βαρουφάκη είναι ο Σόιμπλε. Έχει μπερδέψει ο Σόιμπλε, είναι ο μπροστινό. Είναι, είναι ο ανταυτού. Δεν γίνεται τώρα το αφεντικό να μαντρώσει 28 ηλίθιου αρχηγού κρατών επί 17 ώρε και να προσπαθεί να του πείσει. Βάζει τον μπροστινό του. Μην πε καλοπιάνετε πέσω ο Βαρουφάκη. Δεν μιλάει και με το αφεντικό. Θα του το πω με την πρώτη ευκαιρία όταν βρεθούμε. Έχουμε καονίσει και την άλλη εβδομάδα. Να πω κάτι δεν μιλιόμαστε. Γιατί δεν μιλιόμαστε καλά. Ήσουν χθε εκεί. Τι να φωνάξεις. Όχι παιδί μου να σου πω θέλω. Ένας ασχέσου. Τι, τι στήριξαν αυτοί. Τι ΣΥΡΙΖΕ Παιδί μου να σου πω ένα τραγουδάκι. Ά, Ο, όταν οι σε εκτονώνονταν και φεύγαν. Ναι πέζατας όλα που γι' αυτό με αποφεύγαν. Και μπράβη με κοιτούσαν σαν χαζί. Διαβασμένη λοιπόν. ήρθες. Έχω να κάνω καταγγελία. Κινούμε στον δρόμο Πατρών Πύργου. Και στο Κουρτέσι, σε μια περιοχή, έχει μπλόκο. Που μα κάνουν μια παράκοψη 300 μέτρα και ξαναρχόμαστε στην εθνική εδώ. Και καταγγέλω εγώ τώρα του αγρότε. Γιατί... Θα σταματήσει εμένα δημοσιογράφο και μου πείτε, να πείτε για τα μπλόκα. Πώ θα γκρινιάξω εγώ, πώ θα κλαφτώ. Τι θα πω, όλα καλά, δεν ντρέπονται, τι είναι αυτά. Πώ θα βγάλω τη μιζέρια που έχω εγώ μέσα μου. Καλά, δεν αδυσκουλευτεί, δεν είναι στον Έλληνα, είναι έμφυτο. Δηλαδή θα του με πάρει το κανάλι, να μην πω, δεν ντρέπονται αυτό, κλείνουν του δρόμου. Και ποιο σου πε να με το πει, παιδ Αν είναι σωστά, έχασε το κανάλι. Αυτό εννοείται είναι ότι δεν πέτυχε τα κανάλια να γκρινιάξει. Έχω πάσει δημιουργική ασάφεια, ακόμα και τώρα. Σήμερα πήρα μία κοπέλα από τον Τηρεσία. Εγώ γράφτηκα στον Τηρεσία για τρία χρόνια για 7.000 ευρώ. Αυτοί που γρουσάνε από τα κανάλια κάτι εκατομμύρια είναι κι αυτή Τυρεσία. Είπος, και αυτοί στον Τηρεσία. Λογικά. Ναι, θα συγκρουστεί με αυτού. και φρέσκο, καινούριο. Άρα. και θα με βγάλαν από τον Τηρεσία μετά από ένα χρόνο. Ευχαριστώ πολύ. Αποστόλια έχω να σου πω, εγώ πίσω έχω δουλέψει και έχω κάνει απεργίε. Αυτοί δεν έχουν δίκιο οι, οι αγρότε. Εδώ στην Αθήνα είναι η φτώχεια. Οι αγρότε είναι όλοι πλούσιοι. Yeah. Δούλευα, έχω να δεις και πλήρωνα ο γάτ. Μ' αρέσει που έχει άποψη για την τσέπη να... του Αλουνού, μου αρέσει. Να πληρώσουν και αυτοί. Είναι αυτό το ελποέμπλεουν είδο. Αυτό Α, ζούμε. Το λαός λαό πότε ποτέ είναι κειμένο. Σε αυτό το ενωμένο το εκπέμπεται αυτή τη στιγμή. Ε... Να σε καλά, ε... δεν μοιράζεται, χρειάζεται τα ε... Κατάλαβα. Ε... Καλημέρα. Καλημέρα. Θα ήθελα να βάλω δύο λόγια έτσι, για του αγρότε και για τα γενέθλια του, του ΣΥΡΙΖΑ. Άντε πέσαι. Να του πούμε χρόνια καλά, γιατί χρόνια πολλά δεν θα έχουν. Mm. Γιατί καλά θα τα περάσουν οι ίδιοι εκεί μεταξύ του που τρώνε καλά. Το έχουν καταλάβει τώρα. Ότι όσο κάθονται θα φάνε. Ή μπορεί να πει χρόνια πολλά και καλά. Για του εαυτού του είναι καλά. Όχι και... με αυτή την έννοια του καλά. Ναι, ναι, και καλά που λέμε. Ε. Και μπορεί. Και όσο για του αγρότε, α κοιτάξουν αν θέλουν πάση ευρώ, να κάτσουν στα αυγά του. Αν δεν θέλουν να βγουν να το πούνε εκεί που διαμαρτύρονται. Γιατί μέσα στο ευρώ. Δεν έχουν εσωτερία Οπότε ας το καταλάβουν Τι θέλουν Περαστικά σου παιδί μου Γιατί Ε λέω ότι είσαι ένα κρυωμένο Ξέρω κάτι τέτοια Να ζωμάρεις Περδίκι είμαι Εγώ δεν ανοσταίνω <laughs> <σίλω> Παραδέχτηκα το, το τράγκα προχθέ που είπε να φύγουν οι παλιοί πολιτικοί και να μπουν καινούργοι Ο, ο, ο... τράγκα δεν στηρίζεται το μεϊμαράκι. Έμπεικε και το ραμολιμέντο ο, Λεβέντης. ο Λεβέντης, ναι Άκουσε να δεις τι άκουσε προχθέ τα παραπολιτικά. Έλεγε να κοπούν οι συντάξει πάνω από χίλια ευρώ και να δώσει συγχωροχάρτη στα τσοτοκάνελα αυτά τα οποία τα καταριότανε με καρκίνου να ψοφήσουν. Παλιά, παλιά. Ο... Άλλε συνθήκε τώρα. <σίλω> Α, αυτή είναι καινούργη, καινούργη πολιτική. Όχι, okay. okay. γιατί οι καινούργοι τα καταφέρανε να βλέπεις το Τσίπρα. Άστα, οι παλιοί, το παλιό λαμόγιο θα σε κάνει να σου έρθουν πιο ήπια όλα αυτά. Δεν το καταλάβεις, ενώ ο νέος είναι σκιτζής.